μου κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση των Αρίστων. Ποιο ήλιο σε ξεχωρίζει, Ποιο, με γεμέλε, με γεμέλε, Όπα και πέ, Ποιο ξέρει για πού το βαλέ, Που πάει καλέ, που Που πάει καλέ Δεν είναι ήλιος, μόνο είναι Η Τζένι λέει, η Τζένι λέει Μα πις Που έχει δει για... Μάσα Μα δεν το λέει, μα δεν το λέει Εκεί στον οπεκε... οπεκεπέ είστε τρελή Ή θέλετε να ρίξετε στους αγρότες την ευθύνη Για το ανήκουστο κουτσούρεμα των επιδοτήσεων Το σκεφτήκατε μόνοι σας Ή εκτελείτε εντολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Πάρτε το πίσω αμέσως Μη δίνετε Δεν τίποτα, στη Βουλή ήταν και στο μικρόφωνο και έλεγε ε, τα δικά του, είχε πάθει ένα μίνι παραλήρημα. Είπαμε να κάνουμε το μεγεμελαίο ΠΚΠ, mm. ακριβώς δεν γίνεται, αλλά περίπου το πλησιάζουμε, το εμπλουτίσαμε το τραγούδι, προσθέσαμε και λέξει. και συλλαβές, αλλάζει βέβαια το μέτρο, αλλά δεν έχει σημασία. Ό,τι θέλουμε κάνουμε, μοντάζ είναι, ραδιόφωνο είναι, τα πάμε όπως θέλουμε εδώ, λένε ότι θέλουν υπουργοί από το βήμα της Βουλής. Δεν τρέπεσαι όλοι εδώ να αυτά. Λοιπόν, αφήστε τώρα την υποκρισία. Αφήστε με την υποκρισία. Άλλο η εγκληματική συμμορία, αυτή που στείλαν τι επιδοτήσει, δεν είναι βουλευτέ μέσα σε αυτού. Κανένα βουλευτή δεν έχει καμία αδίλωση από καμία εισαγγελία. Είναι όλοι οι άλλοι. Εγκληματίε. Οι βουλευτέ δεν είναι μέσα σε αυτού. Δεν έχει κανένα βουλευτή. Τα είπε μια χαρά. Ο Άδωνο Γεωργιάδη χθε τα έλεγε στη Βουλή, Υπουργό Οπότε κρατάμε αυτή τη διαβεβαίωση. Του πιστεύουμε, δεν έχουμε λόγο να μην του πιστέψουμε ότι είναι όλοι οι άλλοι εγκληματίε εκεί που τριγυρίζανε κάτι ε, κουμπάρι, κάτι φραπέδε, κάτι χασάπιδε, κάτι ε, λαμόγια διάφορα με πολύ ωραία ονόματα. Και μόνο τα ονόματα δηλαδή είναι για μέσα. Οπότε δεν έχουν όμω καμία ανάμιξη οι υπουργοί και οι βουλευτέ. Άρα αθώοι και δεν χρειάζεται να έχουμε υποκρισίε. Γιατί Ήδεία... πραγματικά... Ήδεία γιατί κόπτεται. πραγματικά... Ήδεία γιατί Ήδεία πραγματικά, να τρελαίνομαι! Αχιζόν να τρελαίνομαι! Μάθατε στην Ελλάδα ότι ένας βουλευτής μπορεί να πήρε τηλέφωνο γιατί ένα συμπολής τον πήρε και του ζήτησε να το βοηθήσει κάπου χωρί σχολή στην υπόθεσή του. <σχει> Δεν θα σας ακούσει αυτό! <σχει> <σχει> <σχει> Δεν μπορώ άλλο να ακούω υποκρισίες! Δεν μπορώ άλλο να ακούω υποκρισίες! Υποκρισίε. I to, gdy ja to dkryzę. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie. Nie. Nie. Nie πάρα πολύ, πόσο παραπάνω θα τρελαθεί όπως λέει ο ίδιος επειδή δεν μπορεί τις υποκρισίες τα έβαζε και με το Πασόκ, έλεγες εσύ του Πασόκ, μιλάτε για σκάνδαλα ωραία απάντηση είναι αυτή ότι ναι έχουμε κάνει εμεί έχουμε κλέψει αλλά και εσείς κάποτε, κάποτε κάνατε αυτό ή έχετε κλέψει μη μιλάτε δεν χρειάζεται γιατί Είστε ίδιοι και χειρότεροι από εμά. Είναι ένα τράνταχτο επιχείρημα και χρησιμοποιείται πολύ στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Όταν κάποιο συλληφθεί με τη γύδα στην πλάτη, ε, η πρώτη του ενστικτόδη απάντηση είναι Και εσύ έχει γύδα που κυβέρνησε από τότε ω τότε. Και εσύ παλιότερα. Και έτσι προχωράει όλο αυτό. Νομίζω έτσι κρίνει και ο λαό. Όμω ότι βλέπει την τωρινή λαμογιά, αλλά τη συγκρίνει με την παλιότερη και διαλέγει την καλύτερη λαμογιά. Και έτσι προχωράμε σε αυτόν τον τόπο. Και έτσι έχουμε το Χασάπη, ο οποίο Χασάπης είναι κουμπάρος του Βορύδη. Ο Φρέντος, όχι, ο Φραπέ ήταν χθες κουμπάρος του Μητσοτάκη. Σήμερα είναι ο Χασάπης κουμπάρος του Βορύδη. Εγώ έκανα το μάχη του Βορύδη τον άνθρωπο. Τον άντρα τον άνθρωπο. Δεν έκανα το πολιτικό. Μας βάθησε ο άνθρωπος. Δεν πήγα ποτέ να πω στον υπουργό ή να ζητήσω ένα ποτήρι νερό και ούτε μου ζήτησε. Μας. Η σχέση μας και η επαφή μας είναι Ψ. ανθρώπινες. Πολύ σωστά τα λέει και λέει και αλήθεια εδώ ο άνθρωπος. Ένα ποτήρι νερό δεν του ζήτησε. Οτιδήποτε άλλο δεν το διαψεύδει, δεν το αναφέρει καν. Αλλά ποτήρι νερό δεν ζήτησε ο Χασάπης ήταν αυτός στο, για, τον, για τον κουμπάρο του Μάκη Βορρήδη, ωραίες κουμπαριές ωραίες σχέσεις, ανθρώπινες, φιλικές όλοι αυτοί διέπονται από τις αξίες της παρατάξεως που είναι η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια και οι επιδοτήσεις υπήρχαν και γραφεία σχετικά πάντα στο πλαίσιο της αγαπημένης Ευρωπαϊκής Ένωσης τα λεφτά που μοιράζει και πως τα μοιράζουν και πως θα τρώνε θα τα καταφέρουν όμως, θα το ξεπεράσουν και αυτό γιατί είναι μια υπόθεση όπως όλες οι προηγούμενες ε, δεν έχει κλεψιά μέσα, όταν μιλάνε κυβερνητικά στελέχη δεν αναφέρονται σε κάτι τέτοιο όπως θα ακούσουμε εδώ τώρα, τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως τον κύριο Χατζηδάκη ο οποίος μας διαβεβαιώνει ότι θα τα καταφέρουν Δεύτερη κίνηση είναι η μάχη που δίνουμε με το λεγόμενο βαθύ κράτος Μετά τις επιτυχίες που είχαμε στον ψηφιακό εξυγχρονισμό, στη φοροδιαφυγή, στη ΔΕΗ, στον ΕΦΚΑ, στην εισαγωγή ψηφιακών διαδικασιών ακόμα και στον τομέα της υγείας, η μάχη μας θα είναι σε δύο κύρια τομείς. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Οργανισμός για την Καταβολή των αγροτικών Ενισχύσεων και ο ΟΣΕ. Όπως τα καταφέραμε στους άλλους τομείς θα τα καταφέρουμε και σε αυτούς τους τομείς πριν από τις εκλογές θα υπάρχουν απτά δείγματα για αυτό. Αν ήταν ήλιος και πέγκαροι Όπα και πέ Με γεμέλε Τον θα μου είχε πάρει Η τζέμιλε, η Γι' αυτή την όμορφη Κρεμούλα Με γεμέλε Όπα και πέ Γιώνουμε εγώ και άλλοι Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι Επτά, οκτώ, εννέα Δέκα, με γεμέλε, με γεμέλε Δεύτερη κίνηση είναι η μάχη που δίνουμε με το λεγόμενο βαθύ κράτος. Σε αυτούς τους δηλαδή, εδώ είναι αυτοαναφορικό, αυτοκτονικό και αυτοκαταστροφικό. Γιατί αν δίνει μάχη ο Χατζηδάκης με το βαθύ κράτος, βαθύ κράτος είναι οι ίδιοι, ακριβώς στο μου. Και οι επιτελεί αυτή τη κυβερνήσεω με όλα αυτά τα πολύ ωραία αγγελικά πλασμένα παρακλάδια που φτάνουν εκεί που φτάνουν και αρχίζουν από εκεί που αρχίζουν και τα παρακολουθούμε στα τηλεφωνήματα αυτέ τι μέρε, τα κουτσομπολιά. Έτσι τα αποκαλούσαν χθε στη Βουλή, λένε ότι όλα αυτά είναι κουτσομπολιά, γιατί κανένα βουλευτή δεν έχει κατηγορηθεί μέχρι τώρα και κανένα υπουργό. Είναι όλοι αθώοι και βλέπουμε εδώ κάτι συνομιλίε. Ακούμε κάτι συνομιλίε που ενοχοποιούν αυτού που μιλάνε. Δεν έχουμε ακούσει υπουργό να μιλάει σε όλα αυτά, άρα αθώοι. Άρα και Άρα πάμε όπω κάναμε στη ΔΕΗ και στον ΟΤΕΝ να φτιάξουμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕΝ και, και τέλο καλό, όλα καλά. Δεν υπάρχει τίποτα αλλά Έχουν χαθεί κάτι εκατομμύρια. Τα έχουν πάρει κάποιοι, έχουν πλουτίσει. Δηλώναν αεροδρόμια, λίμνε. Τα δηλώναν όλα αυτά ω χωράφια του. Τα πρόβατα τα κάνουν κουνέλια, τα κουνέλια κότε. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει κανένα απολύτω θέμα. Για αυτού είναι Παρασκευή, μεσημέρι. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Είναι η βούλτεψη. Στο Χατζής στην εκπομπή λέει εκεί τα δικά της θέλει να την κόψει ο Χατζής δεν κόβεται τη βούλτεψη και ε, χειροδική με κάποιο τρόπο ο Χατζής δηλαδή τι κάνει, τη παίρνει με αστείο τρόπο τα χαρτιά από μπροστά της εκεί στο τραπέζι και διαμαρτύρεται η κυρία βούλτεψη. Λοιπόν, το Μάιο του 19. Πώς ήταν αυτή η ψηφοφόρη με την η κυρία αποκλίνατε. Στο Μάιο του 19, με νόμο, μειώθηκαν τα πρόστιμα για τις δασώσεις ως και 75%. Όχι, όχι. Να τελειώνω, τελειώνω. Τελειώνω, δεν σταμάτα. Τι μου τα Είναι η ζωή μου. Δεν θέλω να πεις τίποτα άλλο. Αυτό, από αυτό ζει. Από τα χαρτιά μπροστά της δεν το ξέραμε τόσο καιρό γιατί της τα πήρε καλά έκανε και της τα πήρε χατζή. Εκνευρίζεται και εκνευρίζεται. Χαριτωμένη είναι η κυρία Βούλτεψη. Μη μου τα παίρνεις, είναι η ζωή μου η αναπνοή μου. Αυτό είναι ρητό, είναι μότο το είναι η ζωή μου η αναπνοή μου που το έχει πει και ο πολύ αγαπημένο μητροπολίτης κάτω από την ε, Κύπρο, ο Μόρφου. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, Να τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω, μου τα η ζωή μου για το πρωί μου. Είναι η ζωή μου Δεν θέλω να πει τίποτα άλλο. Εσύ είσαι Χριστέ μου η ζωή μου Εσύ είσαι η αναπνοή μου Όσο λάχταρο εσέ μα Κουκλαμού με λαχριμή Το μαλλί είναι? Σκατά! Είσαι η ζωή μου Η αναπνοή μου ε? Είσαι η ζωή μου Η αναπνοή μου Ε? Μ' άραψες φωτιά μέσα στην καρδιά Δεν αντέχω πια Γλίκα μου και φως μου Άκου τώρα γλίκα μου και φως μου Τ'ο φιλί σου δός μου Γλίκα μου και φως μου Τ'ο φιλί σου δώσ' μου, μου, μου, σου δώσ μου. Μη με τείραν, Πες πως μ' αγαπάς Αχ, με πονά Αν μωρέ για μια γυναίκα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 Η αναπνοή μου, ε? μ' ανάψες φωτιά μέσα στην καρδιά δεν αντέχω πια. Ε? Γλυκά μου και φως μου, το φιλί σου δώσ' μου, μη με τυραννάστες πως μ' αγαπάς, άχτε με πονά. Τι, τι πρέπει δε η να κάνουμε εμεί εμείς, για το Θεό. Τι να για όλα αυτά. Κήρυγμα είναι αυτό Αυτό που ακούσαμε του το μόρφο. Παλιό είναι. Μητροπολίτης είναι κήρυγμα και άρχισε να τραγουδάει σε ζωή μου η αναπνοή μου. Ακούγαν κι άλλοι από κάτω. Δεν είπαν δεν και κανένα κρασί να γίνουν όλοι εκεί και να αρχίσουν να χορεύουν εξαφνικά. Και κάνει συγκρίσει του συγκεκριμένου τραγούδι που έχει γραφτεί για μια γυναίκα με την αγάπη που έχουμε προς το Θεό ότι έχει γραφτεί για γυναίκα τέτοιο τραγούδι για το Θεό, δεν έχει γραφτεί της φτετέλη και το έθεσε εκεί στους πιστούς και όλοι μαζί οι Κύπροι εκεί ομονόησαν, δεν ξέρω τι κάνουν, μπορεί να χόρευαν και ήδη να τις υγωτραγουδούσαν, όπως τραγουδάμε, όπως ψέλνουμε ένα ψαλμό, ξέρω εγώ ένα κοντάκιο, ένα οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν από το «είσαι, «Είναι η ζωή μου» της βούλτευσης για τα χαρτιά και η αναπνοή τη, πήγαμε στην, με στο Μητροπολίτη για το τραγούδι που θέλει να γραφτεί για τον Χριστό μας Βάζουμε τελεία εδώ στα χριστιανικά και παραμένουμε στο θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί αυτό είναι το θέμα και παραμένουμε στην εμπλοκή Μαξίμου μέσω του Βελόπουλου συνεχίζουμε Αν γύριζε ταινία ένας κριτικός σκηνοθέτη για την ιστορία αυτή η ταινία για τη Νέα Δημοκρατία θα λέγονταν «Τα κουράδια του Μαξίμου» Τα κουράδια του Μαξίμου Οπότι ο χρόνος κουράδια είναι τα, τα γοπρόβατα να, να ξέρετε Δώς τα για τα για να Αλλά μαζί με τα εγωπρόβατα, γεμίσατε και άλλα κουράδια, το Μαξίμου. Αλλά μαζί με τα εγωπρόβατα, γεμίσατε και άλλα κουράγια το Μαξίμου, για το κάνατε βόθρο με αυτά που κάνατε. Η ταινία για τη Νέα Δημοκρατία θα λέγονταν «Τα κουράδια του Μαξίμου». Ωραίο. Πολύ ωραίο, ωραίος τίτλος. Ποιος δεν θα ήθελε να πάει να το δείτε, είναι η Τριγκαδόρικος. Είναι πολύ ωραίο, θα φτιαχθεί και ωραίο τρέιλερ, προκύπτει ωραίο τρέιλερ από αυτό το τίτλο. Ε, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, υπερπαραγωγοί. Αξίζει τον κόπο, Κάποιο είναι καλοκαίρι, θα το, θα το φτιάξει κάποιο από φθινόπορο. Να πάμε να το δούμε ε, στην αίθουσα Νιαρσούν, όπω λέγανε και παλιά. Να πάμε να το δούμε, να το απολαύσουμε, να ξεχαστούμε λίγο από όλα αυτά τη επικαιρότητα. Όμω δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το φτιάξουμε από Σεπτέμβρη γιατί το θέμα θα έχει λυθεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Είναι η παράταξη που την έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η παράταξη που την κράτσε στο Ευρώ. Είναι η παράταξη που την οδηγεί τώρα στο μέλλον τη. Και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ο Φραπέ και ο Χασάπη. Θα το λύσουμε και αυτό, ναι. Κατάφερα μέχρι τώρα. Μαρία Σιμίνα. Ασημίνα, Ασημίνα, ελα δώμαρη. Θα το λύσουμε και αυτό. Ασημίνα, ελα δώμαρη. Να βάλει μια κατσαρόλα νερό στη φωτιά και μόλι πάρει την πρώτη βράση να πάρει δύο πρέζες καλέ από αυτό εδώ το χορτάρι. Και μόλι φουσκώσει να το κατεβάσει και να με φωνάξει. Και θα κρυθούμε σε κλογιά του 27. Ευχαριστώ πολύ. Εμεί, εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα ανακοίνωσε εδώ ότι θα λυθεί το θέμα. Θα βοηθήσει και η μήνα, Θα βράσει την κατσαρόλα εκεί με το νερό. Θα βάλει το χορτάρι και όλα θα γίνουν πολύ καλά. Συνταγή κυραμαμή. Θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά να είμαστε ικανοποιημένοι. Αν φεύγετε διακοπέ, επειδή καλό καλοκαίρι, έρχεται και ένα θερμικό θόλο 43 βαθμού τι επόμενε μέρε. Οπότε θα έχετε ω δροσιά, ω αεράκι που θα σα δροσίζει και απογειώνει. Ε, ότι θα λυθεί το θέμα όπως λύθηκαν και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι κάτι σοβαρό ξέρει αυτή η κυβέρνηση να λύνει θέματα τα τρένα, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ άλλα την ψηφιακή διακυβέρνηση ε, έτσι θα αντιμετωπίσει και τη σκανδαλάρα των δισεκατομμυρίων που λέγεται ο ΠΚΠ άλλωστε είναι πολύ αποτελεσματική αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά Επειδή αυτή την καραμέλα εντό εισαγωγικών την ακούγαμε πολλέ φορέ στο παρελθόν, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει δείξει και αποφασιστικότητα αλλά και αποτελεσματικότητα. Να πούμε λόγια, άγρια, παράξενά και ατόπια, ψαμπάνα και κόμματα στη μούρη του στην ψόπια. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Να πούμε λόγια, άγρια, παράξενά και ατόπια, ψαμπάνα και χώματα στη μούρη του στην ψόπια. Κάττο οι κλέφτες, κάτω οι λοποδημούπτες! Ας δω να με τρελαίνομαι, ας δω να μωρί, στην κατάσταση που είσαι Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε, Τα κουράδια του Μαξίμου Σητώ η νέα δημοκρατία Τα κουράδια του Μαξίμου Εδώ Ελληνοφρένια Τελευταία εκπομπή της σεζόν 2024-2025 Σαν τα σχολεία κλείνουμε σήμερα Θα επανέλθουμε 1η Σεπτέμβρη Οπότε όποιο τηλεφωνήσει μέσα Στον Αποστόλη στο 2110-18880 Ό,τι πει τώρα θα παίξει Σεπτέμβρη Άρα βασιζόμαστε στην επάρκεια, την εμπειρία σας, Μιλάτε για τα τορινά, αλλά λέτε για αυτά που κάντε μαντεψιέ που θα μας απασχολούν το Σεπτέμβριο. Θα έχει λυθεί δηλαδή το θέμα του ΕΠΕΚΕΠΕ, δεν θα έχει καεί καμία περιοχή στην Αττική, δεν θα έχει φτάσει φωτιά μες στα σπίτια εδώ στα, στα προάστια. Θα είναι ένα παράδεισος, θα είμαστε μπροστά... Από όλε τι χώρε τη Ευρώπη, σε διάφορου τομεί, θα έχει μειωθεί και άλλο η αναμονή στο νοσοκομείο, γιατί τα βραχιολάκια αποδίδουνε. Δεν ξέρω τι θέμα θα υπάρχει πραγματικά. Πείτε, καλό φθινόπορο! Δεν θα έχουμε κανένα απολύτω άλλο θέμα να μα απασχολεί, γιατί πάνε όλα πάρα, πάρα πολύ καλά. Βζίουν, τρέχουν όλα. Οπότε ο Δημήτρη Χίρκο ρυθμίζει τον ήχο. Ευτυχώ, ένα ατύχημα που έγινε στο παρελιακή μεταλλοφορία είναι ατύχημα. Είναι 32 τραυματίε, ελαφρά και οι τρει που είναι λίγο πιο σοβαρά. Δεν κινδυνεύει κανένα στη ζωή. Αυτό είναι το καλό. Έπεσε στον άλλο λεωφορείο πάνω στο άλλο. Θα διερευνηθούν τα αίτια, αλλά μιλάμε για ατύχημα, όχι για δυστύχημα. Αυτό είναι πολύ θετικό. Με το καλοκαίρι ήταν και πολλά παιδιά μέσα που πήγαιναν στη θάλασσα. Μόνο η τρομάρα. Όλα τα άλλα θα ξεπεραστούν, θα ξεχαστεί. Και στην ηλεκτρονική διεύθυνση, readypapaki.parapolitica.gr, ότι στέλνετε, το βλέπω εγώ εδώ μπροστά, να Δημήτρη. Είναι και ο οδηγό λεωφορείου και λέει: Έτσι είναι ε, για τον Χασάπη. Πριν που λέγαμε ότι είναι κουμπάρο, όταν είσαι Χασάπης και κρατάς μπαλτά, με ποιον θα κάνει κουμπάρο, ποιον θα κάνει κουμπάρο, κάποιον που κρατάει τσεκούρι. Φυσικά, καλημέρα, καλά να περάσετε και τα λοιπά και τα λοιπά. Μου λέει εδώ Δημήτρη: Και εσύ καλά να περάσει, καλέ διαδρομέ. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο λαό, πρώτε διαφημίσει, και εδώ είμαστε. Αποστολή. Ναι, εγώ. Έλα, αποστολή. Επιραχρονισμένο θέλω να σου πω. Πολύ χρόνος, πρώτον. Ναι, ευχαριστώ, δεύτερον. Καλό καλοκαίρι, δεύτερον. Και τρίτο και τελευταίο είναι, αποστολή μου, ότι ο πρωθυπουργό μα δεν ήξερε, διότι ήταν από την άλλη πλευρά του νησιού. Και με αυτό κλείνω. Φοβήθηκαμε είναι από την άλλη πλευρά τη ιστορία, με τρόμαξε. Εκεί είμαστε σωστή. Και άδε... είναι η άλλη πλευρά του νησιού. Έτσι είπε ο Άδωνη ότι... Καλά, ο Άδωνη θα πει πολλά. Είμαι βέβαιο ότι ο Καταγόμενος του Ιράκλειου τη Κρήτης, βουλευτής Ιράκλειου Κρήτης, δεν έχει πάρει ταυτή του ποτέ τίποτε για παράνομες επιδοτήσει κοινοτρόφων στην Κρήτη. Και ο Πρωθυπουργό Κρητικός είναι. Από την άλλη Πάντως ο Ανδρουλάκης ήξερε από τη μία πλευρά ο Πρωθυπουργός... Απλά δεν είμαι σίγουρος ότι δεν τρίβει τα χέρια του Άδωνης, αυτό μόνο. Σε λεπτές δύο μέρες γράφει. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είσαι ακόμα εκεί. Ναι, Δεν... εδώ που να είναι ξέρεις. Φρεντάκι, καφεδάκι. Απέρολου σπριτζάκι. Από όλα. Ξέρεις από σε έχω παρμένο. Πώς. Ξέρεις από πού σε έχω παρμένο. Όχι. Ε, από τη χώρα του Πεκεμπέ. Από την Κρήτη. Ε, βέβαια. Καλά είναι. Εδώ φρεντζάκι. Α, γιος. Ε, γιος, κόρη. Καλά Για σου τι κανεί. Καλά. Πήρα να σου πω καλά να περάσετε, να προσέχετε και να σε ρωτήσω πότε επιστρέφετε. Αρχέ Σεπτέμβρη. Αρχέ Σεπτέμβρη, βέβαια. Αυτά μου λε και εγώ ζωτεύει και πάλι. Τι πάλη. πάλι. Πάλι! Πάλι! Πάλι! πάλι, Γιατί είστε κομμουνιστέ και ο λάθο σα έχει ανάγκη και πρέπει να είστε εδώ. Ει το λαό πάμε, δεν πάμε τόσο μακριά. Πρόσεξε, από την άλλη ξέρω, επειδή έχω γνωρίσει εδώ που μένω από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ότι σοβεάν και εγώ πέσει είχαμε. Οπότε έχω αυτή την πάλι να είστε yeah. εδώ ή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 Ρε παιδιά, σήμερα με πεθάνατε στα γέλια. Τι ωραία είστε σήμερα να πούμε. Ε, κάθε μέρα είμαστε, αλλά σήμερα να ένα παραπάνω. Αυτό το τελευταίο με τα κλαρίνα και με το άλλο μετά ήτανε απολαυστικότατο, δηλαδή. Τι να σας πω, ας πούμε, μπράβο, μπράβο. Πόση επιδότηση έπαιρνε, Κώστα? 120.000 ευρώ. 120.000 ευρώ, ευρώ. ευρώ για ανύπαρκτα ελαιόδανδρα μέσα Πορύς. στο αεροδρόμιο. Ναι, με κόβετε γιατί... Σας κόβω, κουράστηκα λίγο. Να πάρουν και οι αγρότες... Να πάρουν και οι αγρότες τηλέφωνο, τώρα να μου καταγγείλουν, γι' αυτό. Έλα, γεια. Να σου φίλε μου. Για χαρά. Στο χωριό μου, ξέρει τι λένε. Όχι, τι. Στο χωριό μου λένε ότι θέλει η μαμά μου και η γαμά μου. Οπότε λοιπόν αυτοί όλοι για να αφήνουν να γίνεται αυτό το κλέψιμο θέλανε για να γίνει. Δεν είναι ότι δεν ξέρανε. Θέλανε. Και ξέρει ποιο είναι ο απότερο σκοπό. Γιατί θέλανε. Θέλανε για να παίρνουν επιδοτήσει οι αγρότε, οι εκτινοτρόφοι και να μην παράγουν τίποτα. Σαν χώρο να είμαστε τελείω άχρηστοι. Καλά, βασικά θέλανε το 41%. Αυτό θέλανε βασικά. Και αυτό. Και να μην παράγουμε τίποτα. Εγώ έπαιρνα επιδότηση για πόσα χρόνια. Μπορεί να είμαι αγρότη. Καλό για νομί. Νομί και εσύ. Όχι, τα εγώ μια φορά. Είχε κάνει το νόμο το 2002. Το είχε κάνει τον νόμο του Μπασιάκου και έπαιρνα εγώ επιδοτήσει που δεν είμαι αγρότη. Και οι, αγρότης οι δεν είτε σπέρνανε είτε δεν σπέρνανε. Εγώ δεν τα έκλευα, μου τα βάζα να τα, τα κάνω, κάτω. Ά, ε, ρε, το... ναι, ξέρω. Κουράλια του Μαξίμου Με πιραζουνε Τα κουράλια του Μαξίμου Με πιραζουνε Πάλι με θησιμένος είσαι mm, Όχι καθόλου Μου φωνάζουνε Πάλι με θησιμένος είσαι Καθόλου Μου φωνάζουνε Γλέφτησ Όχι καθόλου, mm, όχι. καθόλου. Είναι ο Βελόπουλο. Μα πώ σου πει, τι γλώσσα αυτή, Δεν θα ανακαλέσει κανεί, δεν τον εγκαλέσει ο πρόεδρο να πει τι γλώσσα είναι αυτή. Ο ένα αρχίδιον, ο άλλο κουράδιον. Τα είπε. Πρόβατα του είπε. Και είναι καλό χαρακτηρισμό το πρόβατο, είναι κάτι αγνό. Αυτοί είναι τα πρόβατα. Έτσι είπε ο Βελόπουλο. Τα είπε. πρόβατα είναι αυτοί που ψηφίζουν. Όχι, αυτοί που είναι σε μαζί με καλό Τιμήν Εδώ κλέβαν από κάτω δεν ήξερε τίποτα. Mm. Έχεις δει πιο καλό το άνθρωπο Ψυχούλα, Ψυχούλα, ναι. Ψυχούλα. Α, το, Τους εμπιστεύετε το όλους πλανέψανε, το πλανέψανε. Μα τον έχουν πλανέψει 6 χρόνια τώρα 5-6 φορές Ναι. Δηλαδή δεν είναι μια και δυο να πει. Κορόιτορε, παιδί μου πια, τον έχουνε και τον κοροϊδέ Αυτή η εκεί. καλοσύνη, εγώ, εγώ θα του πρότεινα να σκληρύνει λίγο. Ε, κοίταξε, να, να είναι λίγο πιο τη γάτα. υποψιασμένο. Να σκίσει τη γάτα κάποια στιγμή. Να μην και, έχουν να γρ, γρ, είναι χαλα... καχύποπτο. Τον έχουνε χαλβά και τον έχουνε πάρει στο ψηλό. Αυτή η καλοσύνη δεν τον οδήγησε κάπου. Τι Όλο, σκάνδαλα. Όλο σκάνδαλα. Όλο σκάνδαλα είναι. Κλεψιέ και απαντεώνια. Και τα μαθαίνει από το Twitter. Και από τα κανάλια. Εδώ είναι αυτό ζωή. Είναι αυτό πρωθυπουργική. Όχι. Τι πρωθυπουργή. Λιμουζίνα? Θητεία. <laughs> <Ε, laughs> που λέμε, έχω κάνει την πρωθυπουργική. Που λέμε. Ναι. Η καλογερική. Ναι, μπράβο. Αυτό ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά ναι. είναι. Είναι η πρωθυπουργική. Το <laughs> βλέπουμε. <laughs> <laughs> <laughs> θα βγει να θα τελειώσει. <laughs> δεν ήξερα ότι ήμουν πρωθυπουργό. Δεν, δεν, θα τελειώσει. δεν το τι, τι θα γίνει, δεν <laughs> <Ναι, laughs> το κατάλαβα. Πάλι, πάμε πάλι. Δεν το ξερα. Όχι, τώρα έχουν άλλο είναι. Το και τα οδηγήσαμε προς Α, τα ναι φευρίσκουν διαφορά ναι και δεν επαναφέρει το, το βορύτη τότε πόσο έχει ο μήνας... θα δούμε θα γίνει και αυτό Α. πόσο έχει ο σήμερα Αποστόλη τέσσερο mm. πόσο έχει αύριο ο μήνας, Αποστόλη κλάμα Μπράβο. θέλω να σου πω ότι κάθε 5 του Ιούλη εγώ κλαίω κάθε 5 του Ιούλη εγώ κλαίω εγώ κλαίω Έλα κάθισε εδώ, λίγο να συνέλθεις, κάτσις! θα συνέλθω! Ο <laughs> Πόνος πήρε <μύριο>, το <laughs> κάλωσα! Yeah. Έλα, Ελα δεν κάνεις έτσι! Εγώ κλαίω! Μην κλαίς πολύ, θα σου φύγει το ρίμελ! Προσέχω Κάσε! Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω! Ας τα κλάματα, <laughs> και μου, να συναννοηθούμε σε, παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη! Αύριο πάμε στου Τιπραίους να κλάψουμε. Η Μαζιάννα Ο... ήτανε. Ναι, ναι, ναι. ναι πα... Α... Πώς ήδη, ήταν και ένα έργο από όπως σε κλέμε. δεν έχεις... Ά, είναι. <σίλια> ναι, από όμως σε κλέμε στις Θα φάμε και κάτι νηστική, θα κλάψουμε. άλλο. Από τον τι, δεν πάει κάτω τίποτα. Όχι. Με το παξιμάδι Πάει κάτω από αυτό το λέω: Θα κορτάσει μόνο παξιμάδια σε αυτέ τι περιπτώσει. Άλλο λέμε, αλλά δεν έχει νόημα. <laughs> <laughs> νιώθω ότι λέμε άλλο. Μπορεί <laughs> να λέμε κι άλλο, δεν ξέρω. Κλαίμε πάντα. Κλαίμε και πάμε <laughs> να κλάψουμε και ευτυχώ που φεύγουμε. Ναι. Ε, δεν θέλω το να δίνουμε και στον αέρα Όχι, δικαιώματα. πάμε στους Τσίπρας, αύριο έχουμε Όχι, φεύγουμε από τον αέρα ενώ δεν θα είμαστε οι εκπομπέ και τελειώνουμε. Μην Τέτοια μέρα είχαμε χαμό. Oh, πάμε να κάνουμε ένα ιδιωτικό κλάμα, σαν και αυτό το μιτσοτάκι. Ένα ιδιωτικό κλάμα να κάνουμε όλοι μαζί. Ή βουβό, αν του καραμαλίξει. Του κατηγόρισε του συγενεί που μιλάνε. Πού πρέπει να έχουν τα παιδιά. Τους βουβό, και τους αυτό. Πάμε ένα βουβό ιδιωτικό τη βασικά. Η διαφορά δεξιών με του άλλου. Γιάννη δημοσίω. Ναι, ναι, ναι το κλέφτη δεν πρέπει. Τους... Θα κλάψω αντίκρυ, αρέκ. Αυτό. Πού κολλάει τον αυτό πάλι. Η αριστερή. Κοτάρε πά και κλέφ και εκεί με ξέρω κλέκου. Είπε αριστερού. Α, μπερδεύτηκα, όχι. Όχι, όχι. Τέλο για να συνεννοηθούμε τώρα, παρεμπίπτει. Είναι δύσκολη συνεννόηση σήμερα. Επειδή είπε αριστερά, πάμε στο Πασόκ. Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο. Ξέρετε πώ πήγα εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν ήρθα σαν βουλευτή τότε εδώ και δεν θυμάστε. Ήταν η εποχή που το Πασόκ του Γιώργου Πανανδρέου είχε φέρει το πρώτο μνημόνιο, το οποίο εγώ είχα ψηφίσει και στην ψηφοφορία τη 12 Φεβρουαρίου του 2012. Πάρα πολλοί βουλευτές στο PSI του Βαγγέλη Βενιζέλου ψηφίσανε όχι και εγώ ψήφισαν ναι. Και τότε κύριε Ανδρουλάκη το Πασόχ με πρότεινε για υπουργός στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Δηλαδή, έχουμε τον Άδωνε, επειδή είναι το πρώτο, είναι το Πασόκ. Μπράβο στο Πασόκ. Αυτή είναι η είδηση Το Πασόκ μόνο καλά Μπράβο. έχει κάνει. Καταρχά και μόνο που έχει γαλουχήσει στι τακτικέ τη την κυβέρνηση, Μητσοτάκη ολόκληρη. Ναι, καλά, και πλέον ναι. φαίνονται και τα σκάνδαλα που ναι, φουλ <συσίλυν> είναι full Πασοκικά είναι οι νεοτροποί. Φλωρίδιδε, Ροζοχοίδε, όσοι μπήκαν μέσα από τον Μισή Πασόκ, του ό,τι έχουν, ό,τι δεν προσφέρει είναι θετικό για τον τόπο. Και ακόμα και ο Άδωνε. Και η αντίληψη. Και μα έφερε τον Άδωνε. Το χρωστάμε στο Πασόκ ωραία χρόνια. αυτό θέλαμε. να συνεχίσει λίγο με Μπλά Έτσι για αγιά, να πούμε ένα, ένα το χέρι, <laughs> Έτσι για το καλοκαίρι Μπράβο Και τα λέμε από Σεπτέμβρη Εμείς ακούμε τα τώρα υπάρχει. εδώ το δεύτερο μέρος του λαού και συνεχίζουμε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 Μαζικά μέσα ενημέρωση και αντιλαμβανόμαστε πώ προχωράει το πράγμα στην επαρχία και πώ γίνεται κυβερνήσει και όλα αυτά. Αν δεν το ξέραμε, εδώ από το Μαύρο συμβαίνει. Τώρα το μάθαμε. Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε! Καλά. Εντάξει, απλά ήταν αυτό το Ελλάδα 2.0 που εμεί το πιστέψαμε και λέγαμε δεν μπορεί, αυτά είναι παλιά. παλιά. Δεν κάνουν αυτή τέτοια, ούτε είναι παλιά άνθρωποι. Επίση, επειδή ο Αυτό το ηρωνικό κτλ. Κάποια στιγμή πρέπει να. Δεν ξέρω το η Ευρώπη τι ποινέ θα έχει κτλ. Αλλά οι άνθρωποι που μιλούν τόσο αποξιωτικά, τόσο ειρωνικά, θα πρέπει κάποια στιγμή τα τσεκούρια να τα βάλουν εκεί πραγματικά που θέλουν να τα βάλουν και να του μπουν και να τα απολαύσουν κιόλα. Λε να το αλλάξουν με τον Κασιδιάρη. Ένα ναζίδι μέσα ένα έξω. Μακάρι. Και δεν θα το ευχηθεί. Το μακάρι είναι και δύο μέσα. Άρα τέλο πάντων. Εντάξει, σιγά σιγά. Και να αλλάξουν δεν ξέρω τι πρέπει. Φυσικά. Φυσικά. Όλες οι συνομιλίες και όλα που έχουν βγει στον αέρα, καθώ έχουν βγει στον αέρα, ο ένας κατηγορεί τον άλλο και κινδυνεύουμε να κηρυχθεί στο νησί της Κρήτης Βεντέτα. Καλά λέει ο Κρήτη Καρός. δεν γίνεται τώρα να βγάζει τις συνομιλίες, να εκτίθεται η ώρα από την ηχογραφή της. κάτω στην Κρήτη να πούμε να γίνει μια Βεντέτα, έχει τίχνο. Εγώ προτείνω να βάλουν τον Μπακαΐνι, ξέρει αυτό.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 Ναι, κύριε Παπαγιαννή. Ναι, ναι, ποιο είναι ο κύριο Βυσταϊκή. Ναι, καλά νόμιζα ότι έχετε ψοφολογήσει. Πού είστε τόσο καιρό, που γίνε κάτι ευχάριστο. Τι έγινε, Μου πιστώθηκαν σπάι μπαμ μου 155.000 από το ΠΚΠ και έχω κλείσει η τραπέζικη. Είστε καλεσμένο στο κολόμπαρο Ακαπούλκο και είστε καλεσμένο κι εσεί που ξέρετε και το ιδιό λεπτό όπω την εφηματική φράση ποτό κεράση. Οκ, okay. βόδια θα έχει μέσα, έχετε και τι έχετε. <ΚΚΚΚ>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 Καπούλκο, που έλεγε και πριν ο προ-προηγούμενο ακροατή. Φτάνουμε στο τέλο. Όπω κάθε Παρασκευή, έχουμε τι παραγγελίε, αφιερώσει, αυτέ μα πάνε στο ακριβώ τη ώρα και έχουμε το μαγαζίνο μετά με τον Γιώργο Πιέρο. Εμεί θα τα πούμε πάλι 1η Σεπτέμβρη. Να περάσετε καλά, να είστε όλοι υγιεί. Όσοι είμαστε τώρα, να ανταγώσουμε το Σεπτέμβρη καλύτεροι με πολλέ αναμνήσεις, πολλέ εμπειρίε, καλέ στιγμέ ψυχικές εγγραφές, να γράψουν διάφορα δηλαδή του καλοκαιριού, να γίνουν εκεί εγκεφαλικές διαργασίες και πιο πλούσιοι με αυτό τον τρόπο να είμαστε εδώ πάλι μια η ώρα την 1η του Σεπτέμβρη. Γεια σας. Θέλω να μου βάλεις το «γιαρέμ, γιαρέμ» μαζέ με δηλώσεις Άθωνη και Φορύδη τότε που το έχατε βάλει μια εβδομάδα πέτος στη Λελητήριο του Φεβουρουαρίου. Εντάξει, mm. παρακογιά. Με βασιλικό, γιαρέμ, γιαρέμ και δυόσμο. Στολής ο Θεός, γιαρέμ, γιαρέμ τον κόσμο. κατανομή νομή του ΟΠΚΠ, στην οποία εγώ έχω κράψει επάνω τη λέξη «συμφωνώ». Μάθες η νεφιά, γιαρέμ, γιαρέμ και φορά. Και πες σε κακ Θα μου τρέψει να πω για να μην μπορεί εξηγηθούν αυτά ναι. να μου πει ότι δεν έχω καμία εμβολία κα, ούτε κατά καταγαιρέω προ την ηθική συγκρότηση των υπουργών που έχουν παρατηθεί. Μοζέμαι πολύ για να μην γυαρέμισε βράχο. Ταξίε τη Πατρίδα, τη ηλικία και τη οικογένεια που εκπροσωπούμε εδώ, ποτέ ποτέ ποτέ μου. Ο Γιοριάζ είναι φανταστικό στα ουσφέτρια, λύνη τα πάντα και δεν και επιδοτήσει. Και μια παρακολή για την Παρασκευή <Τι> Θέλω αφού θα γίνει μάχη για να δοθούν πίσω τα χρήματα Θέλω να μου βάλεις τον Μπρέκα Σαν έναν αγρότη που έχει πάρει 19 εκατομμύρια ευρώ Και τώρα θέλω να τα πάρουν Θέλω να βάλεις τη σκηνή από την ταινία Ελάτε να τα πάρετε <Τι> Θα αναζητήσουμε εξαντλώντας κάθε δυνατό μέσο Και το τελευταίο ευρώ που πήρε όποιο εξαπάτησε το κράτος Ελάτε να τα πάρετε Και στο τέλος της ημέρας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελάτε! ναι, πως ναι ναι, το τραγούδι που λέει άντε και δέ, άντε και το χέρι το θυμάσαι? όχι, δεν ρωτάς, γιατί το έχει γίνει Ο π, οπ και π, οπ και π, οπ και π, άντε <χει> Θέλω όλα αυτά που δεν ήξερε ο μισοτάκις. Παρέα με το τραγούδι του Harry Clean, το Gaga -ga -ga". αυτό. Δεν παίρνεις Ναι, okay, <financially> ναι έτσι, δεν θυμάμαι τώρα. τώρα hey, δεν. -boom -boom -gi. <χει> ναι, αυτό, Gaga Δεν μπορώ να το καλά το Ρωτούσα για να μάθω κάθε τι Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προβεί σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν το γνώριζα. Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά Να μάθω πώς γεννιούνται τα παιδιά Της ε, μελέτης του κύριου Τσιόδρα και του κύριου Λίτρα Τη μελέτη αυτή ουδέποτε την πήραμε εμείς στα χέρια μας Κοιτούσε ο μπαμπάς μου τη μαμάκα μου κλεφτά Και τα λόγια αυτά Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεστε Θα έλπιζα πράγματι, και δεν το ξέρω, στον φάκελο του εφέτερα Κρητή να υπήρχε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 Έλα, πώ τα πει! Τι γίνεται, ρε φιλοσπάς, καλά! Καλά, εσύ. καλά ρε Κοστόλη. να το πω κάτι τώρα! Yeah, Θέλω πες. για την Παρασκευή μου, ρε, μια αφιέρωση! Θέλω να βάλει, ρε, παιδί μου, εκεί που λέει ο Άδεν, στην Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει και σκάνδαλα πολλά μεγάλα. Ε, hey, δεν, οι μικρά είναι αυτά! Μπράβο! Θέλω να βάλει εκεί που λέει δεν έχει σκάνδαλα μεγάλα, λοιπόν, θα πετάξει στη διαφήμιση που Να προσφέρει κάτι άλλο τόπο. Ε, δεν προσφέρει σκάναλα. Είναι ένα εντυπωμανέ δημοκρατία. Λέει. Δεν έχει γνωριστήσει ο διάστημα. Η της. νέα δημοκρατία γενικώ μεγάλα σκάλα δεν έχει κάνει. Αυτό είναι ο μάκιο που έπιασε <εμπιστεί> τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και αυτή είναι η μητέρα του μάκη που έπιασε το <εμπιστεί> επιδοτήσει και ο αδελφό του μάκι που έπιασε <εμπιστεί> το πέπε. Ο εξάδελφο του μάκει που έπιασε τα <εμπιστεί> το... <Ο Φέδι> <παιδι> του φέτει και επιδοτήσει. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Για το ΠΚΠ Άκουσες για το τραγουδάκι Κουπεπέ, κουπεπέ Ο μπαμπάς του έρχεται Το ξέρεις το τραγουδάκι που λένε τα μωρά Ε πώς δεν το ξέρω Εγώ πρώτος στα τραγουδάκι τα Για Και το εκεί πέρα Εκεί που λέει μέλε στο χαρτί ίδια στο μαντρί Και τέτοια ξέρεις εσύ για την Παρασκευή Κουπεπί Ο Και ο μπαμπάς του έρχεται Είναι ο χραπές και ο χασάπης Και φέρνει Δύο Με... Τρία Με... Προβατάκια έρχεται και η σειρά μας Έλα, Μωρή Λουλού, έλα, Μωρή Λουλού. Τι θε, ρε, τι θε, ρε. Μ' ακούω, ρε, σα τι θε. Γιατί αγόρι μου ξέρει και τα τσιμέντα. Γιατί. Γιατί τρώνε και τα τσιμέντα, γι' αυτό. Αυτό λέγεται. Μπράβο, βάλε και τον τύπο από γιαλούρο να εξηγεί για τα τσιμέντα. Τα τι ξέρει τα τσιμέντα. Τι δεν ξέρει, βαλέκα, πε μου. Δεν έχω ζήσει αυτή τη γνώση του φακέλου και αυτή την Φάγανα πτυς σωλίνες, φάγανα απ' τα κεραμίδια, φάγανα απ' τα κουφόματα, φάγανα απ' τα τσιμέντα, φάγανα απ' τα πατώματα Φάγανε Φάγανε Φάγανε Φάγανε Νέα Δημοκρατία Αν είναι το φαγητό αμαρτία, να βγω να το φωνάξω με λατρεία Θα βγώ να το φωνάξω να δω πω Πως είμαι αμαρτωλη Γεια σα, χαρά. Αυτό που έδινε ένα φημί τώρα το όξιο σε ένα ναι, ναι, που είχε πεθάνει ο άνθρωπο. Συμβαίνουν α... αυτά. Ο θάνατος τον ελέγχει στο θάνατο. Άκου τώρα τι θυμήθηκα. Σε όλου Τι να κάνουμε τώρα. Δωμά... Ανθρώπινα είναι όλα. Αμάτα μάτα, Τι θε να πει. Το μεγάλο μα υπάρχει και ένα μονόλογο που λέει για την κιλοτίνα, Ότι μα φέρανε ξένη την κιλοτίνα. Mm -hmm. Που δεν μα ενδιαφέρει λοιπόν πώ θα ζήσουμε, αλλά πώ θα αποφάνομαι. Γιατί η κυλοτίνα, με την κιλοτίνα ο θάνατο είναι πιο γλυκή. Αυτό σε παρακαλώ, έτσι μια μίξη για την Παρασκευή. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά εσύ είναι για τα δύσκολα σε τα έθρα. Ναι, μα ήταν εύκολο το κάνανε όλοι. Α, αυτό ακριβώ. Και είναι πτωχά τα λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μα για την τιμή που μα κάνετε να μα φέρετε και εδώ την ξακουστή γυλωτίδα. Υπάρχει η καταγγελία προέδρου του ΠΚΠ, που έχει πάει στην εισαγγελία όπου πήγε βουλευτή που μετά έγινε υπουργό. Τους ζητούσε να γίνει μια πληρωμή ενός αφημή, όπου ο κάτοχος του αφημή ήταν εκτός, είχε πεθάνει. Με την κιλωτίνα συγχωριανή, θα έχουμε ένα από δω και μπρος γλυκύτερον θάνατον! Κάρκα Αυτά και θέλω και μια αφιέρωση για την Παπασκευή, αν γίνεται. Λοιπόν, θέλω για την ελκυστοφρένεια, για όλου του κακτονατέ και κυρίω για την ποιηνούδη Μαριάντα. <σχει> από ραϊπό και σφάλμα Τώρα θα βλέπω μαζί την αυγή. Ξεκίνησαν πάλι γιολιά και ταούλια, και εγώ να μαζεύω μαρούλια. Θέλω να πάμε για να σε χορέψω που θες με νεξέδε ζουμπούλια. Να στείνει μπιρύμπα, να κρύβει τα πουλιά Θα κάνω τα πάντα να βγει. Του χρόνου ό,τι και να γίνει, θα δούμε μαζί αυτή την αυγή. Αν γυρίζω του πα Δεν θα χαρίσουμε για αυτή τη χρόνια. Όταν θα βλέπουμε με αυτή την αυγή. Θα είναι το σύμπαν ολόπια γειτόνια. Έλα, παλαιορροσένα. Λοιπόν, θέλω για Παρασκευή. Είναι τελευταία κομπή. Ναι. Oh, καλό καλοκαίρι μετά δηλαδή. Ναι, ναι. Οκ, okay, με τα κονσερβοκούτια να τη βγάλουμε. Καλά είναι, να συνηθίζετε. Λοιπόν, θέλω να βάλει στον Κυριάκο αυτά που έλεγε ότι δεν ήξερα για το ΑΠΕΠΗ. Δεν ήξερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και να του παντρέψει με το ΣΑΤΚΑΛΤΙ που είναι μέσα στη φυλακή και λέει Ε, τι πίσω από του άλλου, Για να γίνω από σα Και λέει Εγώ δεν καταλαβαίνω, ξέρω τουρίστημη αυτό και με τον πλεύρη που λέει αυτό στην παρέλαση. <Σι... μακοίδη> τέτοιου άντρε θέλω. Τι ήταν αυτοί οι ναύτε, αεροπόρτι, τι ήταν φαντάρι. Τέτοιου φαντάριου θέλω. Και να λέει ο ψάλτη Αλεχαρκή: Κάνε τόσοι άντρε στο νησί. Φέρτε μου ναύτε, φέρτε μου λοκαντζίδε, φέρτε μου ευζώνους Κοιτώντα ατυπλώτα... <χινάς> σα τα μάτια, <χινάς> αύριο το πρωί θα έρθουν οι μπελαρά. Μες. Εγώ τέτοιου ναύτε θέλω. <χινάς> φέρτε μου ναύτε, φέρτε μου φέρτε μου ευζώνους. Εγώ τέτοιου ναύτε θέλω να Όχι να λένε περνά, περνά η και Θέματα. Με συγχύσετε πια! σκασμός! Θέλω ου. Έλα, πώς Έλα. Μια φιέρωση θα ήθελα για την Παρσεβία, αν Για πες! προηγούμενε την Ελλάδα πήγαν στο γράμμο τη στο Βουσουέ, Για εργασίε μαχητριών και μαχητών που βουβρέθηκαν Αν μπορείτε, βάλτε το με την ανάγνωση των Και Βάσκοιος βασίλης, Πάρον! Γορίδας Βασίλης, Πάρον! γίνεις Νίκος του Κώστα, Πάρον! Γρέζος Χρήστος του Δημήτρη, Πάρον! Όπω τολμή! Μία αφιέρωση που να κάνω την Παρασκευή yeah, είναι ένα τραγούδι τη mm -hmm. Κανά που αναφέρεται μια σφαγή του Λιβάνου από τον Ισραηλινό στρατό. Θέλω να το βάλει για Παρασκευή, να το αφιερώσουμε σε όλε τι που έχουν τραβήξει αυτό το πόνο από πολέμους, και ειδικά Λίγο τη χελονίτσα την Παρασκευή, Γιατί εμεί ακούμε μπαρμπαγιάνι στην περιοδεία μα. Α, ωραία. Πολύ καλά περνάτε. Παιδικό, παιδικό, αλλά εντάξει, μην ξεχνιόμαστε και λίγο. Τα παιδάκια να παίρνουν μια γραμμή και αυτά. Σιγά, σιγά να μαθαίνουμε. Ε, ναι, δηλαδή, τάξει, ξέρεις τώρα Η κυρία χελονίτσα Ούτε λένε κάτι νίτσα είναι λίγο κουτσομπόλα mm -hmm. και τα μάρτυρα η όλα. Μια μέρα στο ποτάμι, Το αυτί πιάνει. Θέλει, λέει ο λαγό να κατέβει η αρχηγός, <ΣΣΣΣ> να νικήσει το λιοντάρι και το χρόνο του να πάρει. Σαν τα κούρη η χελώνα, μένει το στόμα. Ακούσαν <ΣΣΣ> καλά τα αυτιά μου, και με γελάει η αφεντιά μου. Μια και δυο παίρνει τη στράτα, να προφτάσει τα μαντάτα. Καχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα. <ΣΣΣ> Γελάτε παιδιά <Sjar Soldier> Θέλω μια παραγγελία γιατί θα γλίσετε για καλοκαίρι yeah, με τα καλύτερα Κόκκινο αστέρι από Κατσιμίχα Κι του τους καλώνουνε Ανθιαρόδα κοινιάς Κι απάνω τους καλώνουνε αν κοινιάς και κόκκινα στεριά, και κόκκινα στεριά, και κόκκινα στεριά. Έχει χώρο για μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Για yeah, Θέλω το συνέχεια των κοινών κοινών για άλλε πυρκαγιέ που έχουν γίνει τώρα και μέσα στην Ελλάδα και εκτό τη Ελλάδα. Και αυτέ που θα γίνουν. Αυτέ που θα γίνουν, Όχι ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στο σύστημα ολόκληρη πολιτική προστασία. Yeah. Δεν λέω αυτό. Λέω για αυτά που ξεφύγουν. Αυτή είναι η Λέω που μα προστατεύουν. Αυτή, Δεν εμπιστεύεσαι εσύ του παρέστου. Του εμπιστεύουμε. Ναι, αν κάτι κάνω. Και εγώ του εμπιστεύομαι να βάλουν καμιά φωτιά. Γιατί κάτι άλλο δεν είναι κάνει. Όχι, είναι και για οπακεπέδε και τέτοια. Α, ah, καλά, εντάξει. Ενώ... Αυτά είναι πρώτοι, για κανένα καλό, τέλο πάντων εννοώ. Ναι, αυτό όχι. Μα δεν του φέρνε εδώ το για καλό. Αν ήταν για καλό, αυτό θα φέρναμε. Καλά, ο ελληνικό λαό τη έβαλε. Ναι, αυτό λέω. Ήθελε ο λαό καλό, δεν ήθελε. Τι να κάνω τώρα. Όλα για του ανθρώπου είναι όλα. Ό,τι είναι γραπτό του καθενό. Το, το δικαίωμα είναι δικό μα και όσα για μα να έχουν πλάνα. Σαν γίνει η φωτιά, οι ορχοί μα θα του φτάσουν τα αεροπλάνα. Θα μα κάψουνε, δεν έχουμε βοήθεια, παιδιά πολιτικοδηγία κατέ δεν κανέναν αυτό και για τον ντροπία συντονιστική να πανίρν το βόμπι. Ούτε μας είναι διπλά νικανή λοιπόν. Ευχή μου, αδερφέ και κατάρα. Η φλόγα που και χωριά μα. Να κάνει σινιάλο σε τη φλόγα που κρύβεται με στην καρδιά επιτέλου το φω. Να γίνει ο λαό μα Να βάλει το χέρι του άνθρωπος, Για δε μα όζει κανένα Ευχή μου, και κατάρα. Η φλόγα που <Κι>